παντός προσώπου ανεφτυρήσεως ή αυδήποτε διατυπώσεως ήτι ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγκέντρωσης με κλειστό χώρο ή εν υπέθρο. πάσα τη άφτη θα διαλύεται δια των όπλων μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εξ τα της πόλεως βάσης φύσεως οχημάτων και πεζών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 The Nazis. Scared of your crazy music, that Είμαστε του Ακούτε την εκπομπή Εστία Ανομία στο μικρόφωνο τη πλατεία το Παναγιώτης. Ακούτε την πρώτη για το 2015.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 Συντονιστε στο DNS πατήστε εκεί που λέει ακούστε μας τανά για να μας ακούσετε. Ή στο Ή στο κάθετος myradio my stream. My stream κάθετος Συνεχίστε να ακούτε το τηλεφωνικά με τον Λεωνίδα, τον Έχουμε μαζί μας στον αέρα του πλατεία Radio το Λεωνίδα το Βατικιώτη. Όπως σας είπα πιο πριν mm. ο Λεωνίδος το Βατικιώτης μαζί με κάποιου άλλους γνωστού σα και από την αυτογραφία τους πήραν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν το κίνημα διαγραφή χρέους τώρα. Mm. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα πρώτα απ' όλα τι ήταν αυτό το οποίο σα οδήγησε το να κάνετε αυτό το κίνημα για τη διαγραφή χρέους ειδικά τώρα, ειδικά αυτή τη στιγμή. Ε, ήταν μια σκέψη η οποία δείχνει στο τέλο του 2014, του τελευταίου μήνε όσο βλέπανε ότι μπροστά μας. έχουμε μια fast track ε, συμφωνία να την ε, με επίτροπε που να χρησιμοποιήσουμε την Ευρωβουλεία και ότι η μεντήδηση ήταν δήληση των πιστωτών ε, πάρα πολύ σύντομα να κλείσει το θέμα του ελληνικού δημόσιου χρέου. Επιταύσαμε την απόφαση μα όταν ήταν τιμένε με τι πρώτε κληρίνε οι, οι οποίε δεντηγόταν, πράγματι του τραπέζι του δημόσιου χρέου, το θέμα του το δημόσιου χρέου έμπαινε στο τραπέζι και ήμασταν μπροστά σε μια απόφαση η οποία θα συναντήσει θα χαράσει τι επόμενε τελώνει δεκαετία. Μπροστά σε αυτή την προεδική λοιπόν. ότι πρέπει το έτοιμο τη διαγραμση του δημόσιου.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 Και με αυτόν τον τρόπο να ζητήσουμε με έναν αγωνιστικό τρόπο, με έναν αυθεντικό τρόπο, το αίτημα τη άμεση διαγραφή του δημόσιου χρέου. Μιλάτε τώρα για διαγραφή του συνόλου α πούμε το χρέου, επειδή είναι άδικο, είναι χρέο του καπιταλισμού, όπω λέτε, το CUQUEA ή η Ανταρσία. Μιλάτε για διαγραφή του επονίδου του απευθύνου χρέου με επιτροπή λογιστικού ελέγχου, όπω έγινε στο Εκουαδόρ, ή για κούρεμα. εμεί λέμε το εξή πράγμα. Καταρχήν πρέπει να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, πρέπει ο ελληνικό λάδος να σημαθήσει μια καλύτερη εικόνα για το ποιο είναι το ελληνικό δημόσιο χρέο. Το ελληνικό δημόσιο χρέο αν πριν από 5 χρόνια, το 2010, είχαν καταδάσει ένα ομολογιατό χρέο που είχε είναι αυτή, με εκδόσεις ομολόγων, οι οποίες βρίσκονταν σε χιλιάδες χαρτοφυλάκια και δεν είναι προφορή σε χιλιάδες χαρτοφυλάκια.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 Στου κράτου μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν το 60% του ελληνικού δημόσιου χρέου. Ένα άλλο 10% του ελληνικού δημόσιου χρέου βρίσκεται στα χέρια του ΙΠΑ. Ένα άλλο 8% του δημόσιου χρέου βρίσκεται στα χέρια τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατά συνέπεια, το 78% του ελληνικού δημόσιου χρέου έχει ενολύτω χοντρικά εκτό τη όψη είναι Είχα αντιστοίχει με αυτά. Λέγα από την εξιθένεια ότι ένα δημόσιο χρόνο στο οποίο το έχουν αναλογιωθεί και έχουν ιδιώσει έστω, για να το πούμε έτσι σε δηλασία αναγιώμαστε, που εγράφεται παραπερίπτω έστωνα με μονικούς με τεχνικούς όρου. Ένα δημόσιο χρόνο στο οποίο βρίσκεται στα χέρια των λογόμενων επίσημεν πιστοτών, ηπικά θεωρητικά θεωρείται πιο δύσκολο να το διαχείριστε σε αυτό το δημόσιο χρόνο. Εμείς λέμε λοιπόν ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος ε, μπορεί πολύ εύκολα, αυτό το 78% πριν από πολλά, άμεσα δηλαδή, να διαγραφεί. Για να μπορέσουμε, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι μια πράξη η οποία εναπόκειται στα μέσα που διαθέτει κάθε κυρίαρχο κράτος. Μονομερή δεν είναι. Μονομερή, φυσικά.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 Να το και το δημόσιο χρέος και ας δω στοβιάσουμε τέτοιες κοινωνικές συμμετείες. Τα ασφαλιστικά ταμεία Α, αγαπητοί... Α, όπως τα ασφαλιστικά ταμεία και τα υπόλοιπα ταμεία που καταστρέφθηκαν από Α, το κούρεμα του χρέους του Ακριβώς. Ναι. Α, ναι. Θα μιλούσαμε να πούμε το εξής. Ότι ακόμα και να πει να το δημόσιο χρέος, ήταν τόσο δραματικοί που πρέπει να πει να το δημόσιο Πολύ περισσότερο ήταν το μετά το τέλο, να 2012, ήταν η αύξηση του δημόσιου χρέου και όχι η διαγραφή του παρότι 106 δισεκατομμύρια ευρώ, äh, διαγράφηκαν. Ε, κατά, το λοιπόν, το γεγονό ότι το έτοιμά μα είναι μόνο μερή διαγραφή του δημόσιου χρέου. Δεν θέλουμε καμία άλλη διαγραφή του δημόσιου χρέου. Το ελληνικό δημόσιο χρέο μπορεί εύκολα να διαγραφεί με μία απόφαση τη ελληνική βουλή. Το τονίζω αυτό γιατί πολλές φορές λέγεται ναι, αλλά ε, μας μπαίνουν οι δανεικές, οι δάσκαλοι, οι δανεικές, κτλ. Θα ήταν οι διεθνείς συμφωνίες, θα συνοδεύονταν από αυξημένες υποχρεώσεις και διεθνές επίπεδο, εάν και οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις και οι επιστοτές είχαν ακολουθήσει την πηγική την αντιδικτυμμένη εγώ, δεν το έκαναν όμως αυτό. Ε, αρκεί να σας πω πω οι δύο Ιδανιακέ Συμβάσει ουδέποτε κυρώθηκαν από την Ελληνική Βουλή. Κατά συνέπεια, τι απαιτείται για να διαγραφεί το Ελληνικό Δημόσιο χώος, Μια απλή ψήφο τη Ελληνική Βουλή με την πλειοψηφία των παρισταμένων. Το παρισταμένων, δεν θέλει καν να πω ότι δεν θέλει καν να πω ότι Και έτσι σταματάμε να πληρώνουμε το δημόσιο χρέο, έτσι για πρώτη φορά όλη αυτή η εξωφρονική εκροή, ε, όλων, σταματάει να δοματίζει το δημοκρατικό προπολογισμό. Από εκεί και πέρα, για να μπορέσουμε να φθορακίσουμε αυτή την απόφαση μα και να την κάνουμε απρόσδεκτη από διεθνεί προσφυγέ, από αφισβητήσει, από ένδειξα μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πιστωτέ μα, Μπορούμε να κάνουμε λογιστικό έλεγχο του δημόσιου χρέου για να αποδείξουμε ότι αυτό το 78% ορθώ δεν πληρώνεται. Μπορούμε να επικαλεστούμε την ανθρωπιστική κρίση, την κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Υπάρχει, θέλω να πω, ένα πλούτο εργαλείων στο διεθνέ διευθυντικό, ρήτρε οι οποίε έχουν χρησιμοποιηθεί. Δεν είναι δική μα επιμέρηση, έτσι. Ε, που μπορούμε να τι χρησιμοποιήσουμε προκειμένου Να, να οχυρώσουμε αυτή την απόφαση <κυρίζοντας> και να μπορέσουμε να μην έχουμε αρνητικές συνέπειες. Αυτό φυσικά το οποίο απαιτείται. το πρώτο πράγμα το οποίο προηγείται είναι μια απόφαση κυρίαρχου Κράτου που να λέει «Δεν πληρώνω το δημόσιο χρόνο». Θα δούμε να βάλω μπροστά τους επιστοτές και τους... Ε... και το δίνω τι και να έχω τον ελληνικό λαό ε, με υποχερτά τα εκατό ενεργεία με ένα ποσοστό που αγγίζει το ένα στις δύο να είναι στα πρόφυρα της πρώτης σας μόνο και μόνο για να εξεχθεί το δοσπιστωτές. Μα πω ότι καταλαβαίνω εσείς απόλυτα τη διαστολή με αυτό το οποίο σούμε, λέει η κυβέρνηση η σημερινή η οποία λέει ότι το χρέος είναι μεταξύ των θεσμών είναι η μας. Όχι. Ε, αυτό το δημο... ε, ε, εμείς καταρχήν πλέον το... πως αυτό που εμείς αναρχεί λέμε ότι δεν θα διαφέρει τη διοξυνότη Η συζήτηση περί διεξιμότητας του χρέου έχει μία πονηριά, ας μην επιτραπεί. Και το μόνο που εξετάζει είναι κατά πώς αυτό το χρέο μπορεί να εξυπηρετηθεί. Ένα χρέο όπως καταλαβαίνουμε, μπορεί να εξυπηρετηθεί, εάν η νησί ελληνική νομία οδηγηθεί να γίνει μετανάστηση στη Γερμανία, όπως έγινε και η γενιά της δεκαετίας του 60 και του 70. Ένα δημόσιο χρέο μπορεί να εξυπηρετηθεί αν κλείσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια όλα, αν εξυπηρετηθούν όλα τα ελληνικά δημόσια σχολεία, αν κλείσουν όλα τα δοσοκομεία. Κατά συνέπεια, δεν συζητάμε τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέου. Εμεί αυτό το οποίο συζητάμε είναι το πώ θα μπορέσει σήμερα, ακολουθώντα, αν θέλετε, και τι ελπίδε που δημιουργήθηκαν από την κυβερνητική αλλαγή τη 25 Ιανουαρίου, Το αίτημα το οποίο ε, έχει μια ισχυρή πλειοψηφία στον ελληνικό λαό, το αίτημα τη διαγραφή του δημόσιου χρέου, θα πάρει σάρκα και ωστά, θα υλοποιηθεί και θα πάψει να είναι μια εισαγγελία ε, η οποία ε, παραπέμπεται στο αόριστο μέλλον στην πραγματικότητα για να παραγραφεί, για να εξαφανιστεί από την πολιτική αγκέντρη, γιατί για να είμαστε ειλικρινεί, αυτό είναι πλέον ο κίνδυνος ο οποίο θα αντιμετωπίζουμε, έτσι. Με την απόφαση του Eurogroup, την απόφαση δηλαδή η οποία ολοθετήθηκε μεταξύ των υπουργών οικονομικών τη Ευρωζώνη την, την παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ο κίνδυνο αυτό έρχεται πολύ πιο κοντά. Υπάρχει σαφή πρόταση, η οποία λέει ότι το ελληνικό κράτο αναγνωρίζει τι οικονομικέ του υποχρεώσει απέναντι στου διεθνεί πιστωτέ του και δεσμεύεται να τι καταβάλει πλήρω και εγκαίρω. Αυτό λέγεται πάρα πολύ απλά αναγνώριση του ελληνικού δημόσιου χρέου και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι ε, η φημολογία, τα εποχτά που υπήρχαν στι αρχέ Φεβρουαρίου ότι η, η κυβέρνηση αποσύρει το αίτημα τη διαγραφή του δημόσιου χρέου, όσο και να διαψεύστηκαν, όσο και να θεωρήθηκαν φημολογίε κτλ., επιβεβαιώνονται. Δεν διαψεύδονται. Πάντω σίγουρα θα έχει παγώσει, το μόνο σίγουρα. Ο πρώτος δικό είναι αυτό το έτοιμο; να δείξουμε ότι συνεχίζει να πείθεται, είναι ζωντανό ή και κυρίως είναι η πρόθεση και των των δικών μας. Θέλω να σου κάνει μια ερώτηση και ένας άλλος παραγωγός του σταθμού, δηλαδή Αρέντιο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. καλησπέρα και από μένα. Ε, ήθελα να ρωτήσω απλώ για την ενημέρωση των ακροατών μας.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 Αυτό το οποίο καταρχήν να, να, να ενημερώσουμε για του εκδοτέ μα, ότι υπάρχει μια πολύ πρόσφατη, εξαιρετικά εμπεριστατωμένη μελέτη, ε, που δείχνει κάτι το οποίο πολλέ φορέ το έχουμε περιγράψει καταδόσεις στην Ελλάδα, για πρώτη φορά όμω το είδαμε συνολικά. Εμείς πολλέ φορέ όταν ας πούμε, έμπαινε το μαχαίρι στο λαιμό και έλεγαν, Ε, αν τυχόν και δεν πάρετε αυτή τη δόση, θα προκοπήσετε και τα λοιπά, λέγαμε, μα αυτή η δόση θα πάει το 70% και 100% θα πάει σε ένα πιστοτέ. Είχε λοιπόν μια μελέτη πριν από ένα-δύο μήνε, από μια αξιόπιστη σοβαρή με κυβερνητική οργάνωση τη Αγγλία, η οποία έδειξε με στοιχεία πως το 92% χρημάτων που έχουν έρθει στην Ελλάδα από το Μάιο του 2010 μέχρι και τον Αύγουστο του 2014, Αυτά είναι 272 δισεκατομμύρια. Το 92% λοιπόν πήγε ξανά στου πιστωτέ ή στι ελληνικέ τράπεζε. Ο γενικό κρατικό προπολογισμό, δηλαδή, χαρήκαμε μόνο το 8% από αυτά τα χρήματα. Γίνεται λοιπόν η προφανή ερώτηση και γιατί εγώ να τα πληρώσω. Εάν αυτά τα μεσά τα ξαναπήρε το γίνητο, τα ξαναπήρε ή εκουκού. Γιατί εγώ να πρέπει να σπίσω τα σχολεία και να περισσώ δεδομένε τι απολύσει. Των δημοσίων υπαλλήλων, όταν από αυτά τα λεφτά δεν πήρα ούτε ένα ευρώ ε, στην πραγματικότητα για τον κρατικό προπολογισμό, και αφιερήσουμε μάλιστα πω και όλα τα λεφτά στον κρατικό προπολογισμό ήταν μια χρηστή διαχείριση, κάλυψαν δημόσιε και λαϊκέ ανάγκε κτλ. Προφανώ, εγώ θα έρθω και εγώ να δω και θα δω. Έχετε δεσμευτεί με αυτέ τι δανεικέ συνδυάσει, φέρνουν την υπογραφή του γύρω του Παπακού Παπ. στα Παπ. δίνουν, Παπ. και η δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.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 Όταν αρνήθηκε να πληρώσει ομολογιούχου που δεν δέχτηκαν το κούρεμα στην αναδιάρθρωση, έθεσε στο νοείο μια απόφαση, μια πρόταση και έγινε απόφαση που σε λίγε ημέρε. Η απόφαση αυτή λέει πω ένα, ένα κυρίαρχο κράτο διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει ποιον, εάν και πώ θα τον πληρώσει. Ε, αυτή η απόφαση μπορεί να φέρει τα πίσω για τον ιδιωτικό τομέα, έτσι δηλαδή. Μια διευθυντική επιχείρηση, εάν και εφόσον φέρνει, πληρώνει τον οποιοδήποτε επιστοπή τους. Έχει πληρώσεις, αλλά το σκάβαλο των τελευταίων δεκαετειών είναι ότι ως ένα κράτος, δεν είναι πια αυτό το δικαίωμα, ένα κράτος θεωρείται αυτονόητο πως θα πληρώνει όποιον και όποιον δημιουργάει, πως δεν έχει δηλαδή το δικαίωμα να αναθεωρήσει, να τροποποιήσει την υπογραφή του. Υπάρχει λοιπόν μια απόφαση του ΙΟΙΟ που λέει πως ένα κυρίαρχο κράτο μπορεί να διατηρεί αυτή την, ε, τη δυνατότητα. Υπάρχει δεδικασμένο από την ανάπτυξη. Υπάρχει δεδομένος <μεταφασμένος Υπάρχει> να έχει καλεστεί αυτή την απόφαση του ΙΟΙΟ και να πει αρνούν να πληρώσει. Η κυρίαρχο κράτο δεν δεσμένει από την υπογραφή του υπόδικου ε, Γιώργου Παπακοσταντίνου και άλλων υπόδικων ε, θα φανεί, όσο θα ανοίγει ο φάκελος των μνημονίων.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 Από την, δραστηριότητα του συνεδρινού πρόεδρου τη Δημοκρατία. Πριν λίγα χρόνια, είχε κάνει μια ερώτηση, πολύ προσευτική και είχε ζητήσει να μάθει πόσα ομόλογα είχαν οι γαλλογερμανικέ τράπεζε στι 31 Δεκάτου του 2009 και πόσα είχαν στι 31 Δεκάτου του 2011. Και πήρε την απάντηση που έπρεπε, που ήξερε ότι θα πάρει, Η οποία ισοδυναμούσε με πολιτικό σεισμό. Δηλαδή, ε, οι γαλλογερμανικέ τράπεζε είχαν 129 δισεκατομμύρια και τα μία από τα τέταρτα του 2011 σε ελληνικά ομπάλογα και η έκθεσή του δύο χρόνια μετά είχε μειωθεί στο μισό. Ε, το, ε, εδώ υπάρχει ένα, κοντικό, ένα μεγάλο πολιτικό διακύβευμα. Δηλαδή, αυτό το οποίο φαίνεται είναι πω τα λεφτά του πρώτη δανειακή σύμβαση τα πήραν οι γαλλογερμανικέ τράπεζε και οι ελληνικέ. Ξεφορτώθηκαν ελληνικά ομόλογα, τα οποία στη συνέχεια τα πήραν τα φανιστικά μα τα νέα και οι ελληνικέ τράπεζε, και αυτέ είχαν το κατολάκι του και το έφυγαν. Άρα, ε, μάλιστα, ε, υπάρχει και ένα πρόσφατη, μια πρόσφατη αποκάλυψη από τη Wall Street Journal, τέτοια εποχή πέρσι, το 14 το Φλεβάρι, η οποία είχε δημοσιευτεί και στο έθνο, πάρει το Φλεβάρι του 2014, Λέγεται ότι στην συνεδρίαση που έγινε το Μάιο του 10 στο Διεθνέ Βαλαισματικό Ταμείο, όταν οι Βραζιλία και οι Αργεντινή έθεσαν το ερώτημα, μήπω τα λεφτά που θα δώσουμε στην Ελλάδα θα χρησιμοποιήσουν οι γαλλογερμανικέ τράπεζε και φύγουνε. Σηκώθηκαν εκεί οι αντιπροσωπεί τη Γερμανία και τη Αργία και τη Ολλανδία, και ο ήταν ότι εμεί, Ενώ Εν ολίγη δεσμευόμαστε πω οι τραπεζέ μα θα διατηρήσουν την έκθεση και έχουμε στην, στο ελληνικό δημόσιο χρέο του. Δεν θα την ξέρουμε, έτσι. Στη συνέχεια έντε η, η χρεοκοπία του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματο. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα από αυτό που αναφέρεται αρχικά σε σχέση με, με το τι είχε αναφέρει ο σημερινό πρόεδρο τη Δημοκρατία. Και το γεγονό αυτό πω ανέδειξε δηλαδή τι ευθύνε των καλογερμανικών τραπεζών Είναι γεγονότα, είναι στοιχεία που μπορεί να τα η κυβέρνηση, εάν φυσικά θέλει, προκειμένου να την πληγήσει, να νομιμοποιήσει μια απόφαση τη να, να ε, προχωρήσει σε του πληρωμό. Εδώ φυσικά για να μην κουράζουμε για του ακροατέ μα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα που εκπαιδεύουν είναι νομικά. Αυτό το οποίο προηγείται είναι μια καθαρή πολιτική απόφαση και αυτό είναι το οποίο μα λείπει, έτσι.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 Η συζήτηση, αντί να είναι για διαγραφή του δημόσιου χρέου, να έχει μεταφερθεί στο κατά πόσο το ελληνικό κράτο απέχει ή όχι να δανειστεί για ένα νέο ποσό των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ουσιαστικά, δηλαδή, αυτή τη στιγμή η πίεση των Γερμανών, αυτή τη στιγμή που αποσύραμε το αίτημα του κυβέρνηση, που έτσι, το απέσυρε το έτοιμα τη διαγραφή του δημόσιου χρέου, έχει μεταφερθεί στην, σε ένα νέο δάνειο 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, Το οποίο είναι προφανέ ότι θα οξύνει στο έπακρο την υπερχρέωση τη Ελλάδα και φυσικά θα είναι δεμένο με τέτοιου όρου, όχι μόνο εξευθελιστικού εθνικά, θα σηματοδοτούν δηλαδή την εκχώρηση εκ νέου τη εθνική κυριαρχία και τη δικαιωμάτων κτλ., αλλά θα έχουν και τέτοιε κοινωνικέ υποχρεώσει σε, σε, σε, σε, σε, σε, σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά μα δικαιώματα. Που θα είναι ένα περαιτέρω πλήγμα στο επίπεδο ζωή μα. Θα αυξηθεί η ανεργία, θα μειωθεί η θα διαλυθεί, θα εξαφανιστεί το κράτο πρόνοια, πιο χαμηλά από εκεί που έχει γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει αυτή η προοπτική να ακυρωθεί. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι από κάτω από την κοινωνία πια να αρρωθεί ένα μέτωπο το οποίο θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια. Αυτή την πολιτική βούληση την οποία εννοεί, τη βλέπει, α πούμε. Άκουσα τη Ζωή Κωσταντοπούλου που είπε για την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, αλλά δεν είδα ούτε έναν βουλευτή. Εκτό αν κάνω λάθο να έχει υπογράψει στην πρωτοβουλία σα. Πράγματι, κανένα βουλευτή να έχει υπογράψει. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων. Από εκεί και κάθε φορά να παίρνουμε τα γεγονότα. Και τα γεγονότα είναι πω η ελληνική κυβέρνηση, Όπω ανέφερα αρχικά, υπέγραψε ένα κείμενο το οποίο ανανεώνει τα, τα θεσμά ε, του χρέου, ανανεώνει την, την δουλειά του, του δημόσιου χρέου για πολύ καιρό ακόμα. Ε, πρόκειται για μια απόφαση, όπω καταλαβαίνουμε η οποία έχει τεράστιε νομικέ επιπτώσει, έτσι. Ε, αναφέρω την πρόταση. Φράση από την απόφαση του Eurogroup. Οι ελληνικέ αρχέ επαναλαμβάνουν την κατηγορηματική δέσμευσή του να στηρίσουν τι οικονομικέ του υποχρεώσει προ όλου του πιστωτέ του πλήρω και εγκαίρω. Είναι η πέμπτη από το, το τέλο. <στονίκαι> <στονίκαι> Αυτό είναι το γεγονό. Από γνώμη την άλλη μεριά, η, α, από όταν έχει φτιαχτεί η, η πρωτοβουλία για τη συγκρότηση του πρωτού λογιστικού ελέγχου, εμεί είχαμε πει ότι δεν θέλουμε ελογικό έλεγχο που να γίνει από τη Βουλή. λέγαμε το Συμβουλή, είναι κολλιμπίστα του Σιλωάνο. Θέλαμε μια ανεξάρτητη επιτροπή από επιστήμονες, κοινωνικούς αγωνιστές, διεθνού κύριους που τα πάντα να γίνονται με καθεστώς διαφάνειας, λογοδοσία συνεχούς ελέγχου για να μην επαναληφθούν οι γνωστές ε, ιστορίες ε, διαπλοκούς ε, και μόνο με τέτοια επιτροπή λογιστικού ελέγχου εμπιστευόμαστε αυτή τη στιγμή.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 να έχουμε από εκείνη μια σύνδρομη. Πρόκειται όμως για δυνατότητα η οποία αξίδει να ενεργοποιηθεί εάν ο σκοπός μας είναι να διαγράψουμε το χρόνο. Αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω. Η πρόταση της Πρόεδρου της βιλήσης, είναι για κοινοβουλευτική επιτροπή. κατά καταστημία δεν είναι ανεξάρτητη. Και σε ένα περιβάλλον επίση αναγνώρισης του δημόσιου χρέου. η Επιτροπή θα είχε νόημα ανέλεγες. Πρώτον, σταματάω να πληρώνω μέχρι το να δημόσιο χρέος. Και αφού σταματήσω να το εξυπηρετώ, τότε το κάνω ε, Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Να το αναγνωρίζω, να το εξυπηρετώ και να κάνω Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Ξέχνει, πάω να διερευνήσω εάν το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι νόμιμο και εάν πρέπει να το πληρώσω. Ενμένουμε δηλαδή σε μια διαδικασία που διαδικασ Να καταλήξει ότι τελικά σωστά το γενικό δημόσιο χρέο πρέπει να πληρωθεί. Όχι. Η επιτροπή λογιστικού ελέγχου, όπω είχαμε συγκροτήσει στην πρωτοβουλία, πρώτα κράτη-μέλη, δεν ήθελε να ελέγξει γενικώ το δημόσιο χρέο. Ήθελε να συμβάλει στην διαγραφή του. Mm. Όπω καταλαβαίνετε, δεν μιλάω για λεπτομέρειε, για τεχνικέ δευτερεύουσε πλευρέ. Μιλάω για ουσιώδει πλευρέ αυτού του ζητήματο. Εάν θέλουμε φυσικά να εξυπηρετήσουμε τη διαγραφή του χρέου. Εάν θέλουμε να συναντήσουμε την κοινωνία, το πιστεύω για να αναγνωρίζουμε το χώρο, θέλουμε για να κάνετε επιτροπή λιγιστικού ενέργου, μπορεί να το κάνει. Αυτό η πρόεδρο του βιβλίσει. Δεν πρόκειται να έχει όρο στην δική μα στήριξη Ναι, και η πρωτοβουλία σα, η οποία πήρατε.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 Αναφέρομαι από την πολιτική αναρχία μέχρι την εκμετωπιστική αριστερά, Ανταρσία, μέχρι των αγωνιστή που είναι μέλη, το μέλη του ΣΥΡΙΣ αυτή τη στιγμή, ε, ε, από το, το ΕΣΠΑΜΑ, υπάρχει ένα πλούτο πολιτικών ταυτότητων που εκφράζεται και συμμετέχει μέσα σε αυτή την κίνηση. Πώ μπορεί κάποιο να συμμετέχει και να υπογράψει τώρα σε αυτή την κίνηση, να υπογράψει και να συμμετέχει ε. μετά και ενεργά.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 Ε, δεν πρέπει να πληρωθεί το δημόσιο χρέο, ποια είναι ταυτόχρονα και η διδυτική σύσταση τη κίνηση μα. Και μέσα από εκεί θα συζητήσουμε και τι μορφέ που θα πάρει η δραστηριοποίηση μα το επόμενο χρονικό διάστημα. Ε, θα γίνει για παράδειγμα μία ημερίδα, ε, ημερίδα ήδη ημερίδα θα αποφασιστεί, όπου θα συζητηθούν και θα υπάρχει μια έκθεση ιδιαίτερη για το τι πρέπει να γίνει για, να, για τη διαγραφή του χρέου. αποφασίσουμε τι ειδοποιήσει μα, αγωνιστικέ μορφέ δράση, ενημερωτικέ εκδηλώσει σε άλλε πόλει τη Ελλάδα, και ποια θα είναι η παρουσία μα στα social media. Αυτά ελπίζουμε να τα γιορτάσουμε την 4η Μαρτίου, 6 ώρα στην αίθουσα τη οποία έχετε στην αίθουσα. Πολύ ωραία. Είναι και εμεί εδώ το. Α, θα συνεργάνω τη καταρρότηση. Όχι, ναι, θέλω κάτι να ρωτήσω. Επιτρέψτε μου να πάρω την ευκαιρία από κάτι που είπατε. Μέχρι στιγμή έχουν υπογράψει την πρωτοβουλία ΝΑΣΟ και συλλογική φορή. Αναφέρομαι στην Αγδοβίη και στην ΕΕΠΟΕΠΑ, στην ΕΕΠΟΕΠΑ και στην ΕΕΠΟΕΠΑ. Εμεί τώρα εξαρχίσαμε από συλλογικού φορεί συνδικάτα, πλατείε, πρωτοβουλίε πολιτών, να συμμετάσχουν οργανωμένα και η έτσι μα είναι σε αυτό το συντονιστικό το τεχνικό συντονιστικό που θα βγει από την Τετάρτη κινήσεις και ας μην έχουν θεσμικό επίσημο χαρακτήρα ε, όπως είναι για παράδειγμα πρωτοβουλίες που υπάρχουν σε γειτονιές το, το δικό σας το κίνημα των πλατιών να εκφράζεται με έναν τρόπο ε, θεσμικό θα έλεγα τώρα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 υποστήριξη ή συμμετοχή από τον, ε, από τον νομικό κόσμο, ας το πούμε. <Τι> ναι, βέβαια, εδώ και έχουμε. Υπάρχουν δικηγόρους, θα δείτε δηλαδή αν δείτε και δείτε και τις 91ες υπογραφές των ανθρώπων που ξεκίνησαν αυτή τη γίνηση, υπάρχουν πολλοί δικηγόρους. Και μέχρι στιγμής από τις δικές του συμβολέ έχουμε μια... Ε, σημαντική τροφοδοσία ιδεών και ε, καταλαβαίνετε τώρα ότι υπάρχουν ζητήματα στα οποία η δική γνώση και, κα, κακώς να να είναι χρήσιμη, να είναι, είναι απαιτήτερη. Έχουμε μέχρι στιγμής τέτοιες συγγωλές και φυσικά δεν ήταν ακόμα περισσότερες έτσι.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 οφείλει δημόσια να εκφραστεί και να πάρει θέση απέναντι σε αυτά τα καταξυρωή πολιτικά εμπειλήματα που έχουμε γίνει στην Ελλάδα από το Μάιο του 2010 μέχρι σήμερα. μέρα. Ρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σα στην εκπομπή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχόμαστε να πάει καλά το εγχείρημα. Θα βοηθήσουμε και εμεί να συμμετέχουμε κι εμείς. Ό,τι περνάει από το χείρι μας θα το κάνουμε βεβαίως. Εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.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 Ε, ίσως και πιο δύσκολα από ότι περνάμε αυτή τη στιγμή Αλλά κάποια στιγμή να νιώσουμε επιτέλους ελεύθεροι Να αφήσουμε το Καλασνίκο να παίξει μια και που σου είπα Έχουμε καινούρια τραγούδια στην αστυνομία. Ναι, αυτό το να, Καλασνίκο Να χορέψουμε ναι. και εμείς, να χορέψουμε και οι Ναι, ναι, ωραία Είναι αρκετά γνωστά ονόματα τα οποία έχουν υπογράψει στο διαγραφή χρέου τώρα ε, Ενδεικτικά καθώς ε, μιλούσαμε με τον Ινέο ότι.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 Παραμύθια τουμπανά, διότι ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τη ΑΒ Βασιλόπουλο δεν είναι σε ελληνικά χέρια. Λοιπόν, τώρα είπαμε ελβετική. ελβετική είναι χέρια. σε μια ελβετική εταιρεία, α πούμε. Πολυεθνική ουσιαστικά. Mm -hmm. Ελβετική, αλλά εντάξει. Κουκάρει πώς... business. Ένας. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, αυτή η δύναμη που έχουμε στα χέρια μα είναι εκπληκτική. Δηλαδή, από πού πηγαίνουμε και ψωνίζουμε. Όσο ψωνίζουμε, παράδειγμα από τα Λίλη, Έτσι ξέρουμε ποιον ενισχύουμε. Όταν ψωνίζουμε το ΑΒ Βασιλόπουλο. Ξέρουμε Ποιον ενισχύουμε. Ξέρουμε πολύ καλά, α πούμε, την άλλη φορά διαβάζαμε για ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ το οποίο δεν δέχεται να ανοίγει Κυριακή. Δεν θα πω το όνομα τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει σημασία αν θα το πω ή όχι. Νομίζω ότι είναι ο Σκλαβενίτη. Δεν, δεν, δεν, δεν το έχω ακούσει καλά. Ναι, δεν είμαι και σίγουρο. Νομίζω ότι είναι ο Σκλαβενίτη, ο οποίο βγήκε, α πούμε, και έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι την Κυριακή, τις Κυριακέ, α πούμε, εμεί δεν θα τα ανοίγουμε τα δικά μα τα καταστήματα. Διότι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα, α πούμε, ναι. Και διάφορα τέτοια και ξέρω ας πούμε από ανακοινώσει που έχουν βγει κατά καιρούς και έχουμε διαβάσει ότι έχει μια θέση υπέρ των εργαζομένων κτλ. Λοιπόν, δεν, δεν βρίσκω τη σκοπιμότητα να, πάω, να πάρω την προσφορά από το κάθε γελίο ο οποίο συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στου εργαζόμενους. Έτσι, λοιπόν. Αυτό που λες ισχύει και μην ξεχνάμε ότι το μνημόνιο, έχει αφήσει πίστος πίστος, πίστος από ανέργου έχει αφήσει και συνθήκες γαλέρας. Ρί... Ρι...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 Λοιπόν και του είχα πάρει μια συνέντευξη εδώ και μου έλεγε ο άνθρωπος πόσο δύσκολα τα βγάζει και ότι αυτή τη στιγμή έτσι όπω είναι τα πράγματα ετοιμάζονται μέσα στο κάθε σουπερ μάρκετ να υπάρχει ένας χώρος, ε, ε, ε, εμένα, φάρμακα, ο φάρμακα. ελάχιστος χώρος το το όπου το... Το... Όπου το... που τα πουλάνε φάρμακα το μέσα το εκεί. Και βέβαια η σχέση <Και> που μπορεί να έχει με το φαρμακοποιείο της γειτονιάς σου είναι ότι φίλε μου κοίταξε να δεις πάνω δεν έχω ας πούμε και ο άνθρωπος σου δίνει τα φάρμακα και λέει εντάξει οπό Η απελευθέρωση της εργασίας. «Erbeid macht frei» λέγαν τα γερμανικά στον Πασικέρδησο. Έτσι. «Θεμαξτυπάξη γερμανικά» είναι αυτό τη Τετάρτης. Ναι. ναι, ναι. Βάζω σκάπε, in τη για να σου πω κάτι το οποίο διάβαζα αυτή τη στιγμή. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αυτό που σου έλεγα, η αριστερά του Dillinger καταψήφισε τη συμφωνία. Τη συμφωνία του Eurogroup. Στη Γερμανική Βουλή, ναι. δηλαδή. Και όπως σου έλεγα, στο καθώς ακόμα με το τραγούδε, το, η μετάφραση του κειμένου της... πώ τη λένε... της Σάρα Wagen, Wagen... Πώς είναι, είναι το αυτό... Wagenknecht. Wagenknecht. Ε, το είπες πολύ καλά. Ε?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 Α, Α, εγώ έτσι το κατάλαβα. Αριστερά τη αριστερά, ανάλυση. Ναι, ναι, εγώ κάπως έτσι το κατάλαβα. Ξαναλέει διότι... η αριστερή τάση, δεν τη Η εσύ. αριστερή τάση, διότι εδώ πέρα λέει ότι 50 βουλευτέ υπερψήφισαν ναι, τη συμφωνία, 3 καταψήφισαν και 10 ψήφισαν παρόμοια. Ναι, και εγώ το συνειδητοποίησα, αλλά μπορεί να εννοεί την αριστερή του τάση. Γιατί το είναι και στο Infowar και δεν πιστεύω ότι το Infowar κάνει. Όχι, όχι. όχι. <laughs> Απλώ μην ενθουσιαζόμαστε έτσι. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή η αριστερά, πρόσεξα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 <σομίως> αυτό το κείμενο. Ναι. Και μπορώ να πω ότι συμφωνώ. Κι εγώ είδα μια διάθεση για αλλά εκ το αποτελέσματος κρίνονται τα πράγματα. Ναι, Βυστιχώς. δηλαδή... Ε, μας το Προπα... Δεν πήγαν στα τέσσερα, σαν το Σαμαρά. Στα... Πήγαν στα τρία. στα <σομίως> τρία, <σομίως> <σομίως> <σομίως> <στα 3, σομίως> μακάρι να πηγαίνουν, <σομίως> αλλά πήγαν στα δύο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, το έτω και ο Λεωνίδας Βατουτιώτης την πέμπτη παράγραφο από το τέλος, όπου λέει ότι η Ελλάδα... συμφωνεί να, πληρώσει, mm -hmm. πώς το λένε, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της εγκαίρος κτλ. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, αυτό τώρα δεν νομίζω ότι είναι προϊόν διαπραγμάτευσης. Δηλαδή mm -hmm. το mm -hmm. να δεχτείς ότι ισχύει, διαπραγμάτευση έχει ως αποτέλεσμα τι τελικά. Τι να, είπα, το είπε ο πιστεύω σε ένα άρθρο που διάβασα, που είχε δίκιο. Ναι, και, και λιώ, κάτι, λιώσανε, κάτι, λιώσανε, κάτι λέγανε εδώ πέρα τα παιδιά, ας πούμε, στους Αυτό διαβάζανε, ας πούμε, αυτό το, το άρθρο του το Δελαστίκ. Το Έτσι, ωραία, φτάνουμε λίγο λίγο στο τέλος λοιπόν τη εκπομπή μας να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Πάσταση Πρώτα, γω δεν λίγα στο εδώ, τώρα έχω όρεξη. Ναι, να, να μπορεί να σου πιο συχνά αυτό. Ναι, ναι, ναι. Κάσαμε στο τέλο τη σημερινή στέλια ανωμία στι πρώτε αιστεί αναμία του 2015, θα ήθελα να συμμετέχετε στην Ελλάδα. Καλο μήνα να πούμε. Εσείς. για το κλεβάρι που μου Και να πούμε τώρα ότι σήμερα έχει πρώτη. Φλεμβάρει. Μάρτισ, Μάρτισ. Γιατί έκανε γιατί... και γερμανικά, η προσωπικό επιτρέπεται. Κιάξω ένα πολύ ωραίο να το πω το οποίο που ο άλλο Καργάκο θα θέλεισε μια συνέντευξη σε ένα ραβόφων που άκουγα, ότι επειδή Μάρτισ βγαίνει το mars του πολέμου ναι. και με αφορμή τα γεγονότα αυτά που γίνονται στην Ανατολή με τους ψυχατιστές γνωστούς από που χρηματοδοτούν που σπάγανε τα αρχαία. Τα οποία ήταν όλα απομηνήσεις έτσι, διότι πάλι εχθες οι αδεοποβοβοι Ά, ήταν... αναφέραν αυτό το θέμα. Όλοι ήθελαν να καταλήξονται πάλι, ήταν απονομίζοντας το ξένοντας. Απλώς κάνω μια παρένθεση, αυτά όλα εκεί πέρα, δεν όχι αντίγραφα, ήταν αντίγραφα των πραγματικών. Mm.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 Είναι σαν την επίθεση στο, στην εφημερίδα στην Γαλλία. Αλλού, το... αλλού, αλλού θέλω να καταλήξω. Μου λέει ο Μάρτη: Βγαίνει το Μάρ, το Θεό του Άρη, και αναθεωρημένο στο Θεό του πολέμου. Α ευκαιθούμε αυτό ο Μάρτη να, να μην έχει πολέμου παντού. Ναι. Ειδικά στην Ανατολή που του έχουν φάει του ανθρώπου. Έτσι. Τους να, σχόλους, να, και ούτε οικονομικού πολέμου όπω έχουμε εμεί τα Πίξ. Έτσι, και βεβαίω να πούμε ότι, να επαναλάβουμε ότι την Τετάρτη. Αν δεν κάνω λάθο, Τετάρτη yeah. δεν έχει τέσσερι το μήνα. Mm -hmm. Λοιπόν, Τετάρτη, τέσσερι του μηνό, στι έξι ώρα το απόγευμα. Το που το θυμάσαι, με το. Στο κτίριο τη ΟΤΟΕ, Πολύ. στη Δυσαρίονο. Καλά, καλά τα θυμάμαι. Στη Δυσαρίονο. Η πρωτοβουλία, ε, γίνεται συνέλευση, ανοιχτή συνέλευση, τη πρωτοβουλία διαγραφή του χρέου τώρα, ε, όπου ο μιλητή θα είναι ο Λεωνίδα Βατικιώτης, αλλά θα είναι και άλλοι άνθρωποι, του οποίου δυστυχώ δεν θυμάμαι τα όνοματά του,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 Να πάρει σάρκα και οστά αυτό το πράγμα, να δυναμώσει και να διεκδικήσουμε μέσα από αυτό την απελευθέρωσή μα. Συμφωνώ, ό,τι λε. Από Αυτή αυτό είναι. το μακροχρόνιο ζυγό. Αλλά αυτό Ομιλητές. δεν. Θα... Να... Ναι, δεν θα το κάνουν πέντε άνθρωποι, Όχι. Έτσι, ούτε θα το κάνουν οι χίλιε υπογραφέ που θα μαζευτούν, οι δύο ή εκατό χιλιάδε υπογραφέ. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Πρέπει ο καθένα μα να ενεργοποιηθεί και να συνεισφέρει. Με την παρουσία του, Συμφωνώ. με οποιοδήποτε τρόπο. Εγώ πάντως ότι θα πάω, από το σαχμό μας τουλάχιστον, αν ε, μπορείς εννοείτε, να πάμε και μετά, Εγώ δούμε, ε, όπως όλα ένα μας θα πάει. Όπως... Θα... Θα... Θα... Θα... θα δω, σίγουρα μας. Θα ρω θα... θα... επίσης ότι δεν θα διαφωνήσει η συνέλευση να συμμετέχει. Καλά ε... και εγώ σίγουρο. Σήμερα που λέξαν του καταλάβουμε, αλλά πιστεύω ότι είναι και ο συγγραφέω Θα δει τους με του ανθρώπου τόσα χρόνια. Εντάξει, άμε, με, τόσο τόσο χρόνια, τόσο χρόνια μαζί μου. Τόσα χρόνια μαζί είμαστε. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο που θα διαφωνή, νομίζω ότι θα πάει μια απόφαση. Ομιλητέ. Ονίρμα Βατικότη, οικολογό δημοσιογράφου, εγκλέσει, δημοσιογράφου εγγραφέα, μπερτί, δικηγόρο. Πετρόπουλο, ιστορικό δημοσιογράφο, Παπανοικοί, γιατρό Συνδελιστέ,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 ότι γεγονότα όπως αυτό που έγινε στη δομοκό, όπου Μπουγαζός τον και με τον καλάσνικο, δεν, δεν θα χρησιμοποιηθούν γιατί εμένα με παραξένευσε αυτό σε μια περίοδο που πάνα κλείσει η δομοκό. Και τα επεισόδια στο ναι. κέντρο της Αθήνας. Ακριβώς. Παράδομαι. Και επειδή ξέρουμε πώ αυτονομείται παρα... όταν το παρακράτος να να το μαζέψουμε λίγο, θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι πράξεις Δεν θα οδηγήσουν στην επιστροφή του κράτου τρόμου και δεν θα δικαιώσουν πάλι το δίκτυο τη εκπομπέ. Ναι. Αυτό. Ήθελα λοιπόν να πω ότι έχω ένα πρόβλημα, όχι πρόβλημα που άνοιξε η αμυγδαλέζα και η ελευθερωτική. Δεν άνοιξε ακόμα, λέμε. Θα, θα, θα ανοίξει, τέλο πάντων, ναι. Θα, ελπίζω να μην είναι μυστοθεί. Όχι, ε, το νομίζω, μέσα μου δηλαδή, είμαι πεπισμένο ότι θα ανοίξει. Όμω, θέλω να ακούσω εκ παραλίλου και, και, και υπόσχεση πέρα από το Δουβλίνο. Mm. Ότι θα βγει η ελληνική κυβέρνηση και θα πει ότι όποιο χρειάζεται ταξιδιωτικά έγγραφα, όποιο ζητάει ταξιδιωτικά έγγραφα, διότι χιλιάδε άνθρωποι από αυτού του δυστυχεί ανθρώπου ζητάνε ταξιδιωτικά έγγραφα άλλοι για να προωθηθούν σε άλλε χώρε τη επιλογή του. Κυρίω για χώρε, γιατί πλησία του από εμπόλεμε περιοχέ και δεν μην, θέλουν να γυρίσουν. Μη το λε αυτό. Μη το λε ότι κυρίω μπορώ να σου πω ότι οι μισή ζητάνε για να προωθηθούν προ την Ευρώπη.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 Δεν ξέρω ποιε είναι οι κόκκινε γραμμέ του Καμένου, δεν άκουσαν βάλει κάποιε κόκκινε Εγώ θέλω να σου πω ότι ενοχλήθηκα πολύ από τη δήλωση του Καμένου ότι είναι κατά του κλεισίματο του Ιστομοκού. Την τρομοκρατία, είτε είναι βαλτή, είτε είναι αυτό που λέμε ένοπλη προπαγάνδα, δυνάμει οι οποίε αποφασίζουν με αυτόν τον τρόπο yeah. να, απολύουν, να αντιδράσουν, yeah. την γεννάνε συνήθω yeah. κυβερνήσει οι οποίε διαλύουν τον κοινωνικό ιστό. Άμα η κυβέρνηση Ανέλ διαλύσει και αυτόν τον κοινωνικό ιστό και γεννήσει τέτοιου πυρήνε.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 Τη που μα έλεγε η κοπέλα πόσο ζωτικό χώρο αντιστοιχεί στον κάθε κρατούμενο, <laughs> μιλάμε τώρα για τα στοιχειώδη. Έτσι, εγώ σου λέω ότι άντε ρε παιδί μου να υπάρχουν φυλακέ, άντε να υπάρχουν κρατούμενοι, άντε να του τιμωρήσει ξέρω εγώ κτλ. Αλλά τι νόημα έχει αυτό το να μην έχουν στοιχειώδει συνθήκε υγιεινής, να μην έχουν μια κουβέρτα να σκεπαστούν, ένα στρώμα να ξαπλώσουν. Αυτό είναι μου. Αυτό είναι γκουαντάναμο. Και είναι απαράδεκτο δηλαδή να συζητάμε τέτοια πράγματα. εν έτη 2015 και να καθόμαστε να συζητάμε για τα, τα αυτονόητα. Το συζητάμε σε μια χώρα που είναι επικία χρέους και ότι έπρεπε ένα κράτο τρόμου να επιβληθεί για να επιβιώσει αυτή η επικία. Να κλείσουμε την εκπομπή και να παίρνουμε ναι, την έθνοια να συνέλευσης. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, yeah. γεια σα να πούμε την Δετάρτη στην εκπομπή Πάξη Γερμανικά στις 4 η ώρα. Γιατί στις 6 έχουμε να... Mm. Την ώρα... πέμπτη, λάθος, την πέμπτη στην να δεν Την πέμπτη συμβαίνει να Να πάμε όλες τις... ώρα είπαμε. Ναι, Στις 6 ώρα, <συσίλια> ωραία, 4 ημινός. <στιγμιλός, συσίλια> στο κτίριο <συσίλια> της ΟΤΟΕΣ, στη ΑΡΙΟΝΟΣ, για την πρωτοβουλία διαγραφή του τώρα. Γεια σας ήλιο. Καλή αυτοβουλία. Πάσα τη άπτη, θα δια των όπλων. Μέχρι νεοτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σωδούς, της πόλεως, πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελθώντες εις να επανέλθουν αμέσως εις τα σοικίαστων. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου, πάση κυκλοφορών εις τα θα πυροβολείται άνευ